I can't believe Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι η ώρα του κινήματος, δεν πληρώνω μέτωπο. Σήμερα στο, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Κουμάνια και ο Δημήτρη Ζαχαρία. Καλησπέρα και από είμαι ο Δημήτρης Κουμάνια. Εδώ για πάλι από το κίνημα Θεοπριόνο, ενιαίο μέτωπο. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την κυβέρνηση, είναι 21η Απριλίου. Γιορτάζει φυσικά η κυβέρνηση, θα πρεπει να έχει καταθέσει και Στέφανο, γιατί η που θα ακολουθεί δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Παπαδόπουλο εκείνη τη εποχή. Ε, λογοκρισία υπάρχει, απαγορεύονται να μεταδίδονται αυτοκτονίε, δολοφονίε στην ουσία. Νομοθετεί, νομοθετεί τη δολοφονία του ελληνικού λαού με νόμου την πλήρη φτωχοποίησή του. Ε, απαγορεύει λογοκρισία στα τραγούδια που αναφέρονται στη Μακεδονία και λογοκρισία στα τραγούδια που αναφέρονται τη λέξη Τουρκία. Α πούμε, μια τροκοπούλα αγκαλιά που λέγεται Ο το έχει κάνει μια ομορφούλα ε, Υπάρχει πλήρη λογοκρισία. Ε, είναι έναν ελεύθερο καθεστώς γιατί η φτώχεια είναι φυλακή η στέρηση είναι φυλακή και φτωχοποιώντας τον ελληνικό λαό τον βάζει σε μια φυλακή ε, 21η Απριλίου της ανήκει θα πρέπει σήμερα να έχουν καταθέσει στεφάνι στην Ομόνια όπου αυτοί νομίζουν καλύτερο στο Βουλτίο που θέλουν αυτή είναι δική τους η επιλογή ε, είναι, περνάνε νόμους οι οποίοι περνάγαν για το γερμανικό φλουραρχείο των Ναζί. Την κατοχή έχουμε να κάνουμε με τον Τζίπρα, έναν Ναζί αριστερό που με τη μορφή αριστερού εφαρμόζει ναζιστικού νόμου, εξοντώνοντα τον ελληνικό λαό. Ε, τώρα θα περάσει 24% ΦΠΑ, σκοπεύει να περάσει στα καταναλωτικά αγαθά, διαλύοντα κάθε παραγωγικό ιστό μικρομεσαίο, ο οποίο δεν μπορεί να αντέξει. Η ήδη υπάρχει. Γη αυτή η κρίση στα μαγαζιά τη κατανάλωσης με το 24% αυτή η κρίση θα ολοκληρωθεί Είναι τώρα 24% Το πλάνο προβλέπει 28% μέχρι το 2018 Σε δύο χρόνια σε το ΦΠΑ θα είναι 28% Φανταστείτε ένα μαγαζί που πληρώνει 24% για το προϊόν του 26% εφορία 100% προκαταβολή φόρου βάλε και τη ΔΕΗ που τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανέβει 30% βάλε και την ΕΙΔΑΠ βάλε το ΊΚΑ βάλε τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ενίκια καταλαβαίνετε ότι είναι προγραμματισμένο όλοι οι μικρομεσαίοι να κλείσουν, να αντικατασταθούν από πολιεθνικές οι οποίοι τους πακούνε εσκηθεί οι κυβερνώντες. δεν διαφέρουν σε τίποτα από τον Παπαδόπουλο σε τίποτα απολύτω, ο Παπαδόπουλο ήταν ένα καθεστώ φασιστικό, ανελεύθερο. Ανέβηκε με τη βοήθεια τη CIA γιατί ήταν και ο ίδιο πράκτορα τη CIA, με το κωδικό όνομα Nasser. Ήταν συνεργάτη στο ναζί την κατοχή στα τάγματα Ασφαλείας μάζευε φόρου στην ύπεθρο για του Γερμανού, ακριβώ αυτό που κάνει και σήμερα ο Τσίπρας, μαζεύει φόρου για του Γερμανού. Απλώ ο Παπαδόπουλο το έκανε στα τάγματα ασφαλείας, σήμερα ο Τσίπρας το κάνει στα δικά του ναζιστικά τάγματα τα οποία εμφανίζονται στην τηλεόραση λέγοντα συνεχώς ψέματα συνεχώς ψέματα δημιουργώντας ένα πανικό και ένα τρόμο στον πληθυσμό με μια καταστροφολογία περίγραπτη αποφεύγουν συστηματικά την αλήθεια είναι μια κυβέρνηση που θα μπορούσε αν ήταν αναδωτή με όλα αυτά που κάνει ό,τι εφαρμόζεται έκανε το Γερμανικό Φρουαρχείο στην κατο και ετοιμάζονται τώρα να περάσουν και ένα διπλό νόμισμα, όπω ακριβώ το κατοχικό γερμανικό Μάρκο, που ίσχυε για τι εσωτερικέ συναλλαγέ, ενώ δεν είχε καμία αντίκριση στο εξωτερικό. Το κίνημα Δεν Πληρώνω Ενιαίο Μέτωπο είναι αποφασισμένο να σταθεί μπροστά σε όλο αυτό το τσουνάμι τη καταστροφή που έρχεται για να διαλύσει κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί μην νομίζετε ότι θα την γλιτώσει κανένα. Ήδη έχουν καταχραστεί τις καταθέσεις μας στις τράπεζες τις έχουν καταχραστεί υπάρχει διμερή συμφωνία με την τράπεζα σύμβαση το σύνταγμα είναι τη σύμβαση. και αυτές τις σύμβασης τις, τις διμερεί, δηλαδή συμφωνίες τις έχουν οι τράπεζες ε, ε, έχουνε καταχρηστεί, τις έχουν διαλύσει ενώ ταυτόχρονα έχουν διατηρήσει τη συμβάση των δανείων στα δάνεια και δεν παγώνουν τις δόσεις αλλά στους Έλληνες που έχουν καταθέσεις του έχουν παγώσει την ανάληψη χρημάτων. Λογικό είναι ότι όταν καταργεί μια σύμβαση καταθέσεων, να καταργήσει και μια δανειακή σύμβαση. Αυτή όμως καταργήσανε οι τράπεζε καταχρηστικά, αντισυνταγματικά και παράνομα, έχουν καταργήσει στην πράξη τον νόμο. Φυσικά δεν μιλάμε για δικαστικό σώμα το οποίο συμπλέει απόλυτα με την πολιτική εξουσία και στόχο έχει τη διάλυση της χώρας και τη, και τη σκλαβοποίηση του ελληνικού λαού Ήδη από τον επόμενο μήνα θα, θα κληθείτε να αντικαταστήσετε τις ταυτότητές σας Όλες οι ταυτότητες θα είναι γραμμένες στα λατινικά καμία στα ελληνικά παρότι ζούμε στην Ελλάδα που σημαίνει τι, ότι το ελληνικό αλφάβητο σιγά σιγά καταργείται, θα περάσει το αλφάβητο των αρχαίων ιερέων Αιγυπτίων με 22 γράμματα αυτό που έχει επικρατήσει σήμερα το αγγλικό που λένε και σιγά σιγά η ελληνική γλώσσα, η ιστορία που είναι παραποιημένη και δεν διντάσκεται πλέον στα σχολεία, θα εξαφανιστεί. Η συνείδηση θα εξαφανιστεί και η υποδύλωση θα είναι πλήρης. Δημήτρη, ο λόγος σε για τις, για τις για το κίνημα για τις δράσεις του κινήματος αυτούς νομάτου. Ναι, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ενώ είχαμε μία παύση των δύο-τριών μηνών στις διακοπές των ρεύματων και του νερού, έχουν επανέλθει σε πολύ γρήγορους ρυθμού, ο κόσμο δεν μπορεί να τα κόβουν διαρκώς και καθημερινά νερά και ρεύματα που βέβαια το κίνημά μα η και τα αποκαταστά αμέσως, συνδέουμε και το νερό και το ρεύμα. Πάμε και φτιάχνουμε στους ανθρώπους τις δόσεις που πρέπει, που μπορούν να πληρώσουμε. Βέβαια θα πάνε μόνο τους δεν θα το πετύχουν αυτό. Ευτυχώς που κινούμαστε ακόμα ανθρώπινα εμείς και είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας. Αυτό που σκέφτομαι Δημήτρη και φορέ το. Συζητώ και το σκέφτομαι τον τον και μου και προσπαθώ να δώσω μια λύση. Είναι πώς γίνεται μια χώρα σαν χώρα σαν την Ελλάδα, να έχει να έχει ένα τον και μην και να μια είναι μια πλούσια χώρα. Δηλαδή οι τον τον τον από τον και τον σπίτια τον τον τον τον τον Μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση πάνω σε αυτό. Είναι. Το, το, το χρέο είναι πλαστό. Ε, ε, δεν πήραμε δηλαδή αυτό το χρήμα. Όχι. Είναι λογιστικό αυτό το χρήμα. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να μάθει. Μέσα στο χρέος yeah. ο κόσμος, yeah. το οποίο σου λέει 370 εκατομμύρια, έχουν προϋπολογιστεί οι τόκοι του χρέους. Η Ελστάτι είναι μια αναξιόπιστη αρχή που μαγειρεύει τα στοιχεία και κάνει δημιουργική λογιστική. Σου βγάζει το αποτέλεσμα που θέλουν οι δυνάστες αυτής της χώρας όπως και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία με την οποία συμφωνεί και η ΓΣΕ η καλύτερη φίλη των εργοδοτών πρέπει να ξέρετε ότι είναι η ΓΣΕ ε, αν διαβάσετε τα φυλάδια που βγάζει το Ινστιτούτο εκδόσεων της ΓΣΕ θα δείτε ότι λένε ακριβώς τα ίδια που λένε και τα μνημόνια ότι η καταναλωτική δύναμη θα αυξηθεί με ο 450 ευρώ και σε τρία χρόνια με την κατανάλωση των ελλήνων πολιτών που θα παρνούν 450 ευρώ μπορεί ο μισθός να αυξηθεί, υπάρχει περίπτωση, θα αυξηθεί στα 715 ευρώ. Ακριβώς τα ίδια λένε και τα μνημόνια. Η ΕΣΕ η οποία πήρε φέτο 130 εκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ τα λεφτά ΕΣΠΑ είναι λεφτά πολιεθνικών, δεν είναι κρατών. Γιατί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διοικείται από πολιεθνικέ. Όλοι οι οι ευρωβουλευτέ, τα γραφεία του τα πληρώνουν πολιεθνικέ. Το προσωπικό του, τα έξοδα του στι Βρυξέλλε ε, είναι έξοδα πολιεθνικών. Γι' αυτό ακριβώ και οι ευρωβουλευτέ παίρνουν και 20.000 ευρώ παραπάνω από τους του Έλληνε του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι λεφτά που τα δίνει το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι λεφτά που τα δίνουν οι οι οποίε νομοθετούν. Υπάρχουν τρει χιλιάδε που βγάζουν του νόμου, και φυσικά οι λαδωμένοι ευρωβουλευτέ από τι πολιεθνικέ του ψηφίσουν όπω ακριβώ και στην Ελληνική Βουλή, χωρί καν να διαβάσουν. Αυτή είναι πραγματικότητα. Είναι πλαστό το χρέο, είναι δόλιο. Είναι στημένο χρέο, όχι πραγματικό, ψεύτικο χρέο. Και γι' αυτό ακριβώ δεν μπορεί να εξοφληθεί ποτέ. Πολύ απλά γιατί τα επιτόκια είναι τεράστια, δεν έχουν κοινοποιηθεί τα επίσημα επιτόκια κανένα. Ε, η πολιτική ηγεσία είναι μια ναζιστική πολιτική ηγεσία, σκυφτεί και πεσμένη στα τέσσερα και εκτελεί εντολές ξένων πολιεθνικών, τραπεζιτών και όσων βρίσκονται πίσω από τις τράπεζες, δηλαδή των μετόχων, γιατί πολλές φορές εμείς βλέπουμε τη βιτρίνα, Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπουμε τον Ντράγκη. Ο Ντράγκη είναι η βιτρίνα. Η Μέρκελ είναι η βιτρίνα. Ο Σόιμπλε είναι η βιτρίνα. Ο Μιτσοτάκη, ο Τσίπρα, ο Σαμαρά είναι βιτρίνε. Του πραγματικού δυνάστε αυτού του πλανήτη και αυτής της χώρα σπάνια του βλέπει κανεί. Δεν υπάρχουν οι φωτογραφίε του. Τα μέσα μαζική εξαπάτηση αποκρύπτουν επιμελώ στο πρόσωπό του για να μην εκτελεί τι λές του οι διάφορε υπηρεσίε, ασφαλείας στα διάφορα κράτη πληρώνονται από αυτούς γιατί το χρήμα το κοινούν οι εκδότες του οι οποίοι ελέγχουν και τη ροή και τον όγκο του χρήματος έτσι λέει ο μονεταρισμός έτσι λέει ο καπιταλισμός ότι αυτοί που εκτελούν το χρήμα ελέγχουν τον όγκο του χρήματος και τη ροή δηλαδή στην Ελλάδα δίνουν ορισμένο ποσό που πρέπει να πάει σε ορισμένα καταναλωτικά είδη τα ποσά που παίρνουν, που παίρνουν οι Έλληνες από την ελληνική δημοκρατία αυτή της πλάκας η δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι προγραμματισμένα πριν έρχονται εδώ και συζητημένα πού θα πάνε σε ποιους εργολάβους μεσίτε. το ξένο πολιεθνικό θα πάνε για δίθεν δρόμους που δεν του έχουν πληρώσει ποτέ αλλά του πληρώνουν μέσω των διοδίων οι Έλληνες πολίτες δεν του έχουν φτιάξει ποτέ γιατί τους βρήκαν έτοιμους με συμβάσ Σουφλιά Ρέπα, ο αδερφό του Ρέπα, εργολάβο και αυτό, ε, και ο Βορύδη. Μιλάμε για τον Βορύδη που έκανε χειρί, ήταν υπουργό Υγεία του Τσεκούδη, για τον ίδιο Βορύδη μιλάμε. Έχουν περάσει νομοθεσίε αντισυνταγματικέ και όλα αυτά που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν μας Μα έχουν δανείσει τα κράτη, γιατί τα κράτη δεν δανείσουν. Δεν εκδίδουν τα κράτη νόμισμα για να δανείσουν ο κύριο δανειστής είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα κράτη παίρνουν δανεικά αυτά τα λεφτά για τη χρήση μέσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό και από τα δανεικά που έχουν μας δανείζουν κερδούντας και αυτή τον δεύτερο τόκο, δεύτερο επιτόκιο όμως, καπάκι. Και φυσικά οι Έλληνες πολίτες τα κορόιδα πληρώνουν συνεχώς ένα χρέο πλαστό και δόλιο που είναι στημένο έτσι ώστε ποτέ να μην εξαλειφθεί, ο εθνικό πλούτο αυτή τη ώρα που μπορεί να το εξαλείψει αυτό το χρέο, εάν δουλευτεί σωστά, κανένα κόμμα δεν έχει προτάσει για την εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου τη Ελλάδα που είναι μια από τι πλουσιότερε χώρε στην Ευρώπη και το αποκρύπτουν επιμελώ τα στοιχεία από τα διάφορα πανεπιστήμια, τα ξένα, τι οικονομικέ σχολές από το Τεχνολογικό Αυστηριοδό τη Τεργέστη, από τα Καναδικά Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κρήτη. Έχουν γίνει μελέτε πάνω στον εθνικό πλούτο. Να, να δείτε για παράδειγμα δύο παραδείγματα. Το 1920 ο Βενιζέλο και δώσει τρει άδειε για εξόριξη πετρελαίου στη Φράκη, στην Αγγλοϊρά νόηση στη σημερινή BP. Ο Παπαδόπουλο το 1973, το Μάρτι, με δύο φεκ. Έδινε δύο άδειε για εκμετάλλευση του πετρελαίου στο κατάκοδο. Έτσι, Ποιο, ο Παπαδόπουλο, ο πράκτορα τη CIA, ο φασίστας. Και αυτοί οι υποτιθέμενοι δημοκράτε, οι υποτιθέμενοι δημοκράτες που δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα από τον Παπαδόπουλο, γιορτάζουν σήμερα, ε, δεν μιλάνε καθόλου για τον εθνικό πλούτο. Τον έχουν διαγράψει από τη ζωή τη χώρα, από την οικονομική ζωή, ξεζουμίζουν του κατοίκου του. Το και γι' αυτό Δημητράκη αυτό το χρέο του 370 δι που πάλι είναι πλαστό το μέγεθο γιατί η Ελστάρ δεν είναι αξιόπιστη. Τα στοιχεία που δίνει η Ελστάρ δεν είναι αξιόπιστα. Βάζει μέσα κοντήλια και τόκους που στην ουσία δεν υπάρχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξοπλίζεται το χρέο, το πραγματικό δεν είναι 370 δι, είναι 170 δι, τα 200 είναι τόκοι σε βάθος 20 ετία. Και έχουν προπολογίσει του τόκου και του εμφανίζουν σαν χρέος, σαν πατεώνες ολικής. Δηλαδή, μιλάμε τώρα: Έχουμε πέσει σε μια περίπτωση ναζιστών και απατεώνων. Δύσκολα βγάζει άκρη με αυτού, γιατί ελέγχουν και τι υπηρεσία ασφαλείας, παρακολουθούνται οι πάντε και τα πάντα. Υπάρχουν βιομετρικέ κάμερε στην ομόρφια που όποιο προχωράει τον καταγράφουν και μετά, μου φορέσει μια πουκούλα και τρέξει, από την κίνηση, το βάρο και τον όγκο το ύψο του ταυτοποιείται. Όσοι πάρετε στο κέντρο της Αθήνας που παρακολουθούν βιομετρικές κάμερες 10 εκατομμύρια του Ολυμπιακούς 2 εκατομμύρια έχει Αθήνα και με μια σύμβαση που υπέγραψε αυτή η Σοσιαλίστρια η Δουλμ με τη Siemens πέρσι το καλοκαίρι που πέρασε το 2015 3 εκατομμυρίων 600.000 ευρώ οι κάμερες γεωμετρικές και έχουμε πέσει σε μια κατάσταση ναζιστική που πρέπει που πρέπει να την αποτινάξουμε από πάνω αν θέλουμε να ζήσουμε και αν θέλουμε να έχουμε μέρη Αν θέλουμε τα σπίτια μας γιατί τα σπίρια θα φύγουν Με οι μετά τι καταθέσει έρχονται τα κίνητα Οι απατεώνες στο έμφια δεν αφαιρούν την παλαιότητα ενό σπιτου Ο νόμος λέει ότι όταν ένα σπίτι είναι 30 ή 40 ή 20 χρόνων θα πρέπει από την αξιά του να αφαιρηθεί η παλαιότητα και μετά να πληρωθεί ο έμφια Αυτό δεν γίνεται Κλέβουν από τον ελληνικό λαό 800 εκατομμύρια και τα δύο τελευταία χρόνια με τον έμφυα οποίο απάτη, το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόσουν, ηλεκτρονικά έχουν κλέψει από τον ελληνικό λαό ένα δι 600 εκατομμύρια. Δηλαδή τι περικοπές που θέλουν να κάνουν στη συντάξη τα λαμούγια. Έτσι λειτουργούν, έτσι είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή ο κόσμο πρέπει να μάθει την αλήθεια. Μην ακούτε μέσα μαζική εξαπάτηση γιατί ό,τι λένε ακόμα και η τελεία είναι ψέμα μην ακούτε τους δημοσιογράφους που πληρώνονται από ξένα κέντρα εξουσίας για να δουν όλη την μπούρδα. Μπορείτε να φανταστείτε. Όλα αυτά δεν αντέχουν σε καμία σοβαρή συζήτηση. Ούτε αστού οικονομολόγου, ούτε μαρξιστή οικονομολόγου δεν αντέχουν σε καμία σοβαρή συζήτηση. Είναι απλώς όλα στη μένα, ένα παραμύθι και ένα παραμύθι που έχει στόχο τη ζωή μας γιατί σιγά σιγά και τη ζωή μας θα ζητήσουν. Ε? Και μετά και με αυτήν την ιστορία για το χρέο. Δεν υπάρχει χρέο στην Ελλάδα. Στην πιο πλούσια χώρα τη Ευρώπη δεν υπάρχει χρέο. Ωραία. Τώρα θέλω στο δεύτερο μέρο, αφού πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να σα μιλήσω εγώ για το τι μπορείτε να κάνετε για τη ΔΕΗ, όταν έχετε χρέο, και για την ΕΙΔΑΠ, e που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ του μα. Τι ακριβώ πρέπει να κάνετε για να διαφυλάξετε αυτά τα δύο αγαθά. Πάμε σε ένα μουσικό γυαλί.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 και πάλι μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι η ΔΑΤ έκανε μία ανακοίνωση ότι μπορείτε να ενταχθείτε σε κάποιο κοινωνικό τιμολόγιο Από την εμπειρία μου σας λέω ότι κάνω το σκεφτείτε Δεν είναι για αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο Είναι μια πάτη, αν έχετε δηλαδή κάνει 20 με 30 δόσεις για να πηγώστε αυτό στο κοινωνικό τιμολόγιο που λέει είναι 12. Ό,τι ποσό και να είναι και αυτό. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε στην ΙΔΑΠ είναι να κάνετε κάποιες δόσεις οι οποίες δεν πρέπει να είναι κάτω από τα 20 ευρώ μέχρι εκεί. Έχουν πάντως ε, ξεσαλώσει, κόβουν 200. Εγώ προσωπικά και κάποιοι συναγωνιστές κινημά μα είμαστε όλη μέρα και επανασυνδέουμε ρεύματα και νερά γιατί η ΔΕΗ, η ΔΕΗ έκανε ένα καλό, ας το πούμε καλό, δεν είναι και τόσο καλό έβαλε 36 δόσεις χωρί να καταβάλλετε προκαταβολή αυτό είναι κάπως ας πούμε καλό να μπορέσετε να έχετε ρεύμα αλλά είναι το ότι αν θα καθυστερήσετε μία δόση θα κομπή βάλει έτσι και θα χαθεί και η ρύθμιση και πρέπει να πάτε ξανά από την αρχή και μην ξεγελάσετε ότι και στι δύο περιπτώσει, και στις ΣΔΕΗ και τη ΣΕΙΔΑΠ, αυτό που είναι ενοικιαστή του σπιτιού μπορεί να καθυστερήσει δύο δόσει. Ο ιδιοκτήτη τρει. Εάν δεν πληρωθούν αυτέ οι δύο ή οι τρει, χάνετε το διακανονισμό και πρέπει να κάνετε εκ νέου. Εάν κάνετε ρευματοκλοπή, ρευματοκλοπή εννοούμε ότι θα πάνε να πάτε, συνδέστε το ρεύμα σα, χωρί να υπάρχει ρολόι. Αυτό είναι ρευματοκλοπή, αυτό τιμωρείτε και δεν μπαίνετε στις νεκροποίησεις. Όσο υπάρχει ρολόι και γράφει και κάνετε σύνδεση, δεν είναι ρευματοκλοπή, είμαστε για αυτού, δεν είμαστε τίποτε άλλο. Η εξαπάτηση, γιατί πιστέψανε κι εμείς αρχικά, πιστέψαμε ότι εσύ ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι το διαφορετικό, εξαπατηθήκαμε πάρα πολύ, ευτυχώ το πήραμε πάρα πολύ γρήγορα, και αν όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας είδατε και από την αρχή είχαμε κάποιους ιδιασμούς και κάποιες αυτογολίες έτσι δεν τελειοδήποτε το θυμάσαι τα λέγαμε εδώ και πριν τι εκλογέ. ναι για πριν τι εκλογέ μιλάω ε, υπάρχει κόσμος που όντως πεινάει υπάρχει κόσμος που όντως είναι εξαθλειωμένος ε, εμείς ε, αυτές τις μέρες θα κάνουμε σαν κίνημα θα προσπαθήσουμε να πάμε να δούμε αυτού τους εξαθλειωμένους που είναι στον δρομοκαίγιο να δούμε πώ μπορούμε να του συμπαρασταθούμε κατόπιν τη συνεδριάση. Βέβαια το κίνημά μα να δούμε τι δράση μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτού του ανθρώπου που όντω αυτό το κράτο δεν μπορεί να καταλάβω πώ μπορεί πέντε μήνε να μην έχει πληρώσει. Πώ μπορεί, μπορεί πέντε μήνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζουνε, πώ δηλαδή δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό Αν εμεί δεν του πληρώσουμε πέντε μήνε το, το χώρο, τι γίνεται. Τι θα γίνει, αυτό θέλω να μάθω. Θα μα πάνε φυλακή. Από του ποιο θα του πάει φυλακή, Κανένα. Φτάνουμε στο σημείο και λένε Θεέ μου, φύλαξε με από του φυλακέ μου. Δημήτρη, έχει το λόγο. Ναι, τώρα εδώ με τη ΔΕΗ και την ΙΔΑΠ είναι δύο εταιρείε ανώνυμε. Δημιουργήθηκαν με τη μορφή τη ανώνυμη εταιρεία εξ αρχής, με στόχο να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν γίνανε δημόσιε εταιρείε, δεν γίνανε δηλαδή εταιρείε του δημοσίου. Με τη μορφή ανώνυμων εταιρεών πτώνονται στο ε, αυτοί που τις διαχειρίζονται, εκτελούν εντολέ. οι μέτος, όσοι πλέον έχουν μείνει στο ελληνικό δημόσιο, τα διοικητικά συμβούλια που διαχειρίζονται και τι μετοχές, εκτελούν εντολέ των, των δανειστών, των κατακτητών. Δεν υπάρχουν δανειστέ, υπάρχουν κατακτητές στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι υποκατοχή, μια χώρα υποκατοχή, με την ψευδέση της ελευθερίας, η ελευθερία μας είναι όσοι μας επιτρέπουν, το επίπεδο που δεν τους ενοχλεί όταν έχεις και του ενοχλεί αυτόματα έχετε κυρώσεις και όχι μόνο ποινικές οι οικονομικές αλλά ακόμη περισσότερες ε, δυστυχώς αυτές οι δύο εταιρίες, οι Πάλι και τα συνδικαλιστικά κινήματα των δύο εταιρείων και της EDAV και της ΔΕΗ δεν έχουν γίνει καμία παράσταση δεν έχουν κάνει καμία παράσταση για το κόψιμο είδε του ρεύματο είτε του νερού δεν έχουν βγει μπροστά σα σύλλογοι και σωματεία. Δεν έχουν κάνει καμία κατάληψη στα κεντρικά ούτε τη ΔΕΗ ούτε τη ΕΙΔΑΠ. Πολλέ φορέ που είμαστε στην ΕΙΔΑΠ, στην ΔΕΗ, μα λένε: Ακούστε να δείτε, εμεί ακολουθούμε εντολέ και αυτά μα λέει η εταιρεία. Μα αυτά τα λέγανε οι Γερμανοί στο Δίστωμο και εμεί ακολουθούμε εντολέ. Η λογική είναι δηλαδή η εξόντωση του φτωχού σε αυτέ τι δύο εταιρείε. Ακριβώ ό,τι κάνουν οι Γερμανοί. Στη δολοφονία του ανυπεράσπιστου που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του και το νερό του. Τι εντολέ ακολουθούν, τι εντολέ είναι αυτέ που στόχο έχουν να κόψουν σε αυτού που δεν μπορούν να του το νερό και στου εξαθλειωμένου το ρεύμα. Τι είδου εντολέ είναι αυτέ, Ποια πανανθρώπινη αξία μιλάει για αυτέ τι εντολέ, Τα αντιμετωπίσουμε δυστυχώ πολλέ φορέ από του υπάλληλου τη ΔΕΗ και τη ΕΙΔΑΠ. Μα βλέπουν σαν εχθρού προσπαθούμε να, να βοηθήσουμε μια φτωχή οικογένεια. Είναι τόσο αλωτριωμένοι, τ... τόσο αλωτριώστο το σύστημα με το βόλεμα που του έχει προσφέρει, γιατί η λέξη βόλεμα στην Ελλάδα είναι ίσω η πιο ισχυρή λέξη που κυκλοφορεί, χρησιμοποιείται στο ελληνικό λεξιλόγιο, και είναι τόσο επιθετική απέναντί μα. Φυσικά δεν έχουν να γνωρίσει ποτέ τη φτώχεια, δεν έχουν να γνωρίσει ποτέ την του νερού ή του ρεύματο και γι' αυτό λειτουργούν έτσι. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα όρια. Δυστυχώς είναι οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε. Των 10 και των δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, γιατί οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση, τα αφεντικά δεν αφήνουν του ιδιωτικού υπαλλήλου να συνδικαλιστούν, του οποίου αμέσω ο οποίο προσπαθήσει να αναπτύξει συνδικαλιστικό κίνημα σε ιδιωτική εταιρεία έχει φύγει άμεσα, αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή και σε, σε σύνολο 3,5 εκατομμυρίων. Ελλήνων, 500.000, τα 3 εκατομμύρια είναι κάλυπη. Και παλεύει για τα συμφέροντα αυτών των 500.000. Φυσικά η ΓΕΣΕ δεν έχει μόνο πόρους χρηματοδότησης από τις φορές των εργαζομένων, αυτούς που παρετάνε κάθε μήνα από τους μισθού, τους σταθερούς μισθούς όσοι λίγοι έχουν επενδιαφθεί, αλλά χρηματοδότηται και από ξένα φαντς, το Λεβί Φαντς, το οποίο διαχείριζεται 3 -3 εκατομμύρια δολάρια, το ίδρυμα Friedrich, η γατρική του Ιδρύματος Antenauer και από τα ΕΣΠΑ. Ανάφε το πήραν 130 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΣΠΑ. Γιατί λοιπόν να μην είναι με του εργοδότητες. Θα είναι και κορόιδα να μην είναι με του εργαζότητες και να μην τους Μην πιστεύετε, ό,τι σα λένε παραμύθι, ήμουνα ε, Ήμουν σε μια συνέλευση τώρα προς ο πριν από μερικές εβδομάδες και η στο της ΣΟΤΟΕ αφού κλέψαν τα ταμεία υγεία γιατί τα ταμεία των τραπεζικών είχαν ανεξάρτητα τα ταμεία υγεία που είχαν η υγειονομική περίταλψη τα οποία πληρώνουν αδρά κάθε μήνα από το μισθό τους τα διαλύσανε και μας πρότεινε και πρότεινε η κυρία που ήταν συνεργαστική εκπρόσωπο της ΣΟΤΕ των ιδιωτική ασφάλιση Με έχει εγγία η ιδιωτική ασφάλη. Εγκυάτε το κράτο με τι εγγύη, εγκυνάτε το κράτο για κάποια ιδιωτική εταιρεία, που δεν σου φάει τα λεφτά. Για α πούμε και ψωμιά, δεν φάνηκαν τα λεφτά ασφαλισμένο. Τα πλούσε κανένα, δεν τα έχουν χάσει ασφαλισμένο. Σου λένε πήγαινε στην ιδιωτική ασφάλεια, αλλά εμεί δεν εγκαιώμαστε τη λειτουργία των εταιρείων, δεν ελέγχουν καν τα θεματικά. Αν μάθετε πόσε οι ασφαλιστικέ εταιρείε πήγαν στο χρηματιστήριο. Η το Υπουργείο ανάπτυξη, τι ελέγχου δεν κάνει. Ενώ θα πρέπει να έχει κλείσει το 95% ασφαλιστικών εταιριών, και το 5% να λειτουργεί που είναι υγιεί και έχουμε τα κεφάλαια να καλύψουν του ασφαλισμένου, θα τραβάτε τα μαλλιά σα. Έρχεται λοιπόν το κράτο του γλαμονιών και σου λέει ασφαλίσει τον ιδιώτη, ο οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να κλείσει το ξητεχνίδι και να σου φάει τα ασφάλιστρα. Ποιο τον ελέγχει, τι εγγύησει έχουν οι ιδιωτικέ, τίποτα, τρίχε. Ένα παραμύθι πουλάνε αέρα είναι μια γνήσια Ναζιστική κατάσταση, ακριβώ όπω το φρουραγείο στην κατοχή έπαιρνε νερά και ρεύματα και έκανε κατασχέσει ποιόν. Οι οποίοι αυτά στην κατοχή γινόταν με εντολή του φρουραρχείου. Είχαν βγάλει και το, και το, το, το, το ελληνικό μάρκο στην κατοχή που το, το, το, το, το τυπώναν στην Ελλάδα και λειτουργούσε μόνο για τι ανάγκε εδώ τη Ελλάδο, ε, μηδαμηνή αξία και χωρί ανταλλαξιμότητα. Η σχέση με τα άλλα νομίσματα, το ίδιο θέλουμε να περάσουμε τώρα, το διπλό νόμισμα. Οι εποχέ δεν αλλάζουν και μην ξεχνάτε ότι σχεδόν στο σύνολό του το πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε και την Ελλάδα, οι οικογένειέ του ήταν συνεργάτε των Ναζί. Από ποιου να πιάσουμε, Καραμαλίδε, Παπαντρέου, Γημαράκιδε, Σμίτιδε, Παπαδόπουλο τη Κούντα, ποιον θέλετε να πιάσουμε στο σημερινό πολιτικό σκηνικό. Ούτε να συνεργάζεται στο να ζει την κατοχή. Θα εκπλαγείτε, άμα διαβάσει την πραγματική ιστορία τη κατοχή. Είναι καιρό να αρχίσετε να ψάχνετε, αλλά το κυριότερο είναι καιρό να αρχίσετε να αντιδράτε. Να βγαίνετε στον δρόμο, να αρνείστε να πληρώσετε παράλογους φόρου, να λύστε να, να πληρώσετε παράλογα τέλη που υπερβαίνουν την αγοραστική σα δύναμη. Γιατί το σύνταγμα είναι σαφέ. Ο καθένα πληρώνει. Ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Αυτό το έχουν καταργήσει εντελώ. Έχουν καταργήσει κάθε φοροδοτική ικανότητα. Με το 24% του ΦΠΑ θα εξαφανιστούν τα μικρά μαγαζιά. Γιατί όλα τα προϊόντα θα πάνε στο 24% και με τις αυξήσεις στην εφορία και τις προκαταβολές το 100% που έχουν επιβάλει αυτοί οι άθλοι. Γιατί πρόκειται για άθλους, για άθλους, για εντελώ ξεφτύλα θα εξαφανίσουν κάθε μικρή και μεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα χάσετε τα σπίτια σας, γιατί είναι απατεώνας. Είναι απατεώνες. Ε, έχουν περάσει παραμέτρους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΦΠΑ, που σα αυξάνουν το ΦΠΑ, κλέβοντάς σας. Σε λίγο, δεν θα μπορείτε να πληρώσετε τον NFIA για τα σπίτια σας και θα αρχίσουν να παίρνουν τα σπίτια, ακτιβώς όπω γίνεται στην Ισπανία. Θα έρχεται η Gestapo, η ιδιωτική αστυνομία, η οποία είναι έτοιμη, θα σα πετάξει από το σπίτι σα και θα μένετε στον δρόμο. Όπω και να προσέξουν με το θέμα τη ΔΕΗ. Ναι, καταρχά δεν θα Προσοχή σε αυτά που υπογράφεται στη ΔΕΗ και στην ΕΔΑ. Να μην πέσουν στο λάθο και φύγουν από τη ιδέη. και πάνε στι εταιρείε αυτέ που βγαίνουν. Ναι, αυτέ δίνουν τώρα πρόσβαση να μπορέσει καλού όρου να μπει, μετά να χρεωθεί και να σου παίρνει το σπίτι. Προσέχετε πολύ. Ο Μπόμπολα ε, στην Κύπρο δημιούργησε ηλεκ... εταιρεία πλύβε ηλεκτρικού, ηλεκτρικού, ηλεκτρικού ρεύματο, του έβαγε τα λεφτά και τώρα στην Κύπρο έχει δίκη. Mm -hmm. Το κυνηγάει η Μισή Κύπρος και την εταιρεία ηλεκτρική υποδείχνει στην Κύπρο και έβαγε τον ανθρώπο των το καταναλωτών τα λεφτά. Mm -hmm. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Προσέχετε, οι ιδιωτικέ εταιρείε δεν σα καμία αγγίση ότι mm -hmm. θα σα πάνε Καμία αγγίση. Μαζεύουν ένα ποσό. 7, 8, 10, 20 εκατομμυρίων και ξαφνικά δημι... δημιουργούν μια τεχνητή πτώχευση. Τα λεφτά είναι στο εξωτερικό και αυτοί περνάνε την επόλυτη ζωή του διασκεδάζοντα ει βάρο τον κοροϊδό. Προσέχετε πολύ. Μα δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι ότι θα, φύγουν, θα αναγκάσουν να φύγει ο κόσμο από τη δημόσια επιχείρηση δεν είναι πια δημόσια. Τον τον ένα... τα Ωραία, δεν, το έργο σου πάει στα δύο. Το έργο σου είναι. Θα αναγκαστούν να πάνε εκεί και όταν θα, θα, θα έρχεται ο οργανισμός, θα πληρώσουν στην αρχή, θα έχουν γνωγικούς όπους. Μετά όταν θα έρχουν οι έχει ένα χιλιάρικο, είναι ιδιωτικό, θα σου λέει, όπως λέει τράπεζα, εγώ δεν είμαι <συγχεία> πυρατροπικό Μα Μαχαίρι, το κόψε δεν το πούρεσαι, θα έρχεται και σου θέλουν εξόλικο, εσπάνει το σπίτι. Και ούτε θα μπορείς να σου πει κάνει δόσει και κάνει το ένα και κάνει το άλλο. Αυτό που λέει στο marketing είναι ένα κλασικό τρόπο διαχείριση. Ακριβώ, να το προσέξουν αυτό πάρα πολύ. Όταν μπαίνει σε μια αγορά, μπαίνει με ευνοϊκού όρου και αφού παίρνει μια καταναλωτική μερίδα, μετά εφαρμόζει του μονοπωλιακού όρου που θέλει εσύ. Προσοχή να είσαι σε επαγρύπνηση στο δρόμο. Βγείτε στο δρόμο. Εάν δεν αντιδράσετε, θα τα χάσετε όλα. Εάν σα πιάσουν το μάγουλο και δεν αντιδράσετε, θα σα πιάσουν και τον κόλο μετά. Αυτό είναι σίγουρο. Εκεί πάει η κατάσταση. Βγείτε στον δρόμο και αντιδράστε. Βγείτε, πλαισιώστε το κίνημά μα. Κάθε Πέμπτη εμεί 5 με 6 έχουμε εκπομπή. 5 με 6 παρατέταρτο περίπου έχουμε εκπομπή. Ζητάμε τη συμπαράστασή σα. Μην αφήσετε στο site μα να μα στέλνετε τα το μηνύματά του. Ό,τι θέλετε. Ό,τι στους... βοήθεια θέλετε. Ό,τι απορία έχετε. Θα χαρούμε πολύ αν σε αυτή την εντυπωσιακή εκπομπή. Ε, ακούσουμε τι προτάσει σα, τι παρατηρήσει σα, τι αντιρρήσει σα, τα σχόλιά σα, η εκπομπή είναι δημοκρατική. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μα βρίσκετε, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Ε, στη δημοκρατία ο διάλογο είναι υγεία. Εφόσον από το διάλογο βγαίνει ένα αποτέλεσμα, η υγεία δεν είναι η αερολογία. Στην οποία δύο αερολογούν και στο τέλο έχουν χάσει τον χρόνο του χωρί κανένα αποτέλεσμα. Εμεί είμαστε εδώ για να ακούσουμε τι παρατηρήσει σα, τα σχόλιά σα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί είμαστε και λίγοι και το μας είναι μικρές, να βάλουμε πλάση στα προβλήματά σας, αλλά να ξέρετε κάτι, η λύση είναι προσωρινή. Εάν δεν βγείτε στο δρόμο και δεν αντιδράσατε, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Θα ανακουφιστείτε πρόσκυρα και σε έξι μήνες θα το ξαναβλέτε προς, το, το πρόβλημα. Και ο χρόνος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ας να κάνουμε να... ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουν για τον επίλογο και να κλείσουμε. Ε, ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή, λίγοι και καλοί. Ε, κάθε πέμπτη, εμείς σας περιμένουμε 5 το απόγευμα μέχρι στην ίδια συγκεκριμένα. Ε, αντισταθείτε, διαδώστε τις απόψεις και τις ιδέες σας και στους άλλους αγωνιστές. Βγείτε στο δρόμο, μην καθώς στον καναπέ. Οι πεζοδρόμοι θα σας πάρουν στο σπίτι και θα μείνουν μόνο καναπές. το πτωχητικό δίκαιο το μόνο που δεν κατάσκεται είναι ο καναπές. Θα στις ένα καναπές στο πεζοδρόμιο. Ε, έρχονται πάρα πολύ με ταχύτητα το ρυθμό οι εξελίξεις δεν προλάβετε καν να πάρετε ανάσα. Τα χτυπήματα θα είναι απανωτά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε για σήμερα. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να τα πούμε την άλλη πέμπτη η οποία είναι και μεγάλη πέμπτη, Αν δεν τα πούμε. Καλό Πάσχα σε όλους, γιατί υπάρχουν και οι παράγοντες για αυτό και οι απρόσμενοι που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε να αναβάλουν ή είναι. Υπάρχει ανακοίνωση. Yeah. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μπείτε στο site wwwdenplirowno Ακούστε και τις δράσεις μας. Ε, ό,τι βοήθεια διαδώστε ότι βοήθεια, όσο μπορούμε και όλοι δυνατότητες έχουμε. Και ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Δημήτρη, αποφωνείς. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι πρέπει να ξεσηκωθείτε γιατί δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε νοσοκομεία δουλεύουνε, ούτε δικαιοσύνη δουλεύει, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου συνέβη εμένα. Ήταν να κάνει κάποια γνωστή μου ένα για ένα ανέβρεσμα που είχε. Και αντί να το κάνουν αυτό μέσα σε ένα μήνα. Πέρασε ένα εφτάμινο και ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχαν υλικά. Χάνονται πολλοί συνάνθρωποι μας για αυτό το λόγο. Ξεσηκωθείτε γιατί πρέπει να έχουμε την αυτά τα, τα γνωστά παιδιά. Παιδιά, εργασία, περίθαλψη. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Πώς σας ευχαριστούμε. καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση στο λαό μας. Όπως το, όπως, το είπε, όπως το είπε ο Τσίπρας, θα έχουμε ανάγκη μαζί με την ανάστερη, θα έχουμε και, Ανα... και ανακάψη. Λοιπόν. Δεν έκανε λάθος ο Τσίπρας, δίνει να δει και κάψη. Τέλος πάντων δε πήγε, πήγε το ανά... Είναι το λάθος που είπε ότι δεν είχε πει ότι θα σκήσω τα μνημόνια. Εμείς το καταλαβαίνετε, θα ασκήσω τα μνημόνια και όχι θα τα σκήσω. Λοιπόν, γεια σας. Καλή... Καλή... Καλό Πάσχα. Σ' όλους. Και τα λέμε. Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa aquí se quedó.